Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλακτων βασιλέων ημών Κωνσταντινού και Άννης Μαρίας, του ευσεβεστά του διαδόχου αυτών Παύλου, τις ευσεβεστάτης τις της Μητρός Φρυδαλίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας, του ευσεβούς ημών Έθνους και του φιλοχρίστου στρατού, του κυρίου Δεϊτόμεν. Έτσι ξεκινάμε κάθε χρόνο, εμείς κάνουμε αγιασμό την πρώτη μέρα που κάνουν τα σχολεία έτσι κι αλλιώς λειτουργούμε περίπου όπως τα σχολεία, τουλάχιστον το ωράριο οπότε καλό σας βρήκαμε, καλώς ε, μας βρήκατε, καλώς ανταμόσαμε ελπίζουμε να είμαστε οι ίδιοι τουλάχιστον όσοι ήμασταν όταν αποχωριστήκαμε στις 5 Ιουλίου σας βρίσκουμε τώρα, έχουν αλλάξει κάποια πραγματάκια στη χώρα, στον τόπο κάκανε εδώ τα προάστια τα βόρεια, αυτά είναι λεπτομέρειε. Ε, έχει σημασία η ματιά που βλέπει κανείς τα πράγματα αισιόδοξη ματιά οπότε έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε κάθε χρόνο βάζουμε αυτόν τον αγιασμό για τους βασιλιάδες μας κομμάτι αυτού του ηχητικού αποσπάσματος μαζί με το εμβατήριο αλλά ε, δεν γίνεται να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς τον εθνικό ύμνο δεν και για χόρταση, εθνικό σύμνος είναι... Ακούσαμε και τον Εθνικό Ήμνο, λοιπόν. Οπότε έχουμε θωρακιστεί από όλε τι απόψει και πιάσαμε όλα τα κοινά, νομίζω, και με τον Αγιασμό και με τον Εθνικό Ήμνο. Μπορούμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω, δεν θα πάμε παρακάτω, θα πάμε παραπάνω. Γιατί φαντάζομαι το έχετε δει. Μπορεί να ήσασταν διακοπέ, να το βλέπατε από οθόνε, από κινητά. Αλλά είναι μια είδηση που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν. Ξεκίνησε φωτιά από το Βαρνάβα, τα κατάφερε αυτή η κυβέρνηση, πολύ μεγάλη επιτυχία και έφτασε στα βρελίσια. Στην Πεντέλη και στο Χαλάμβρη. Πώ είναι δυνατόν αυτή η φωτιά να βγαίνει σε 40 χιλιόμετρα, να έρθει εδώ στην Πεντέλη, στα όρια τη Αθήνα. Να έρθει στην Πεντέλη και τώρα καίγεται η Πεντέλη. Καίγεται η παλαιά Πεντέλη. Είμαστε στα Βρυλίσια, στον oh. οικιστικό ιστό, που πριν λίγα λεπτά ακούσαμε μια έκρηξη, έκρηξη. Δεν ξέρω αν πέρασε, ακούμε άλλε εκρήξει εδώ. Είμαστε στην Αναπαύσεως αυτή τη στιγμή. Τις αυτή είναι η επάνω πλευρά πίσω, και oh. αριστερά είναι Βρυλίσια και Χαλάμβρη. Καίγαμε μέσα. σε μία πόλη που ανεπίτρεπτο βέβαια αδιαφορεί από παντού ό,τι φοράω είμαι <laughs> δεν έχω τίποτα Χαλανδρίου και νέας πεντέλης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δεν υπάρχουν επίγες δυνάμεις σε σημεία που έχουμε πατήσει τόση ώρα δεν βλέπουμε δυνάμεις, αστομικούς βλέπουμε παντού Μπάτσου, δηλαδή που επειδή και αυτό έγινε θέμα θα το βρούμε στην πορεία ε, Σώθηκε όμως το ζωγράφου, σώθηκε η καλυθέα, η Ομόνια, δεν κάηκαν όλα αυτά Θέλω να μπορώ να τα βλέπουμε και αισιόδοξα τα πράγματα, το περίφημο ποτήρι, το μισογεμάτο Να το βλέπουμε έτσι, μπορεί να κάηκε και να φτάσει φωτιά για πρώτη φορά και στο Χαλάνδρι Μετά από 20-30 χρόνια νομίζω και στη, στα Βρυλίσια Η Πεντέλη καίγεται συχνά πυκνά, αλλά χαλάνδρυ και ευρυλίσια είναι από τι πρώτε φορέ. Μια ωραία πρωτιά, επειδή είχε προετοιμαστεί πολύ καλά ο κρατικό μηχανισμό και όλα αυτά όχι μέσα σε ένα μεσημέρι, από το προηγούμενο βράδυ είχε ξεκινήσει. Από το προηγούμενο μεσημέρι, μάλλον, είχε ξεκινήσει του Βαρνάβα και επειδή την ελέγξαν το βράδυ, μετά ήρθε στα προάστια. Στα βόρεια προάστια τη Αθήνα. Επικεφαλή του μηχανισμού που τα κατάφερε, πραγματικά τα κατάφερε. Ήταν ο Βασίλης Κικίλιας, τον απολαμβάναμε όλοι με, με μουσοι. Η κυβέρνηση αυτή το κάνει αυτό. Γενικώ παίζει με πολλά μουσια. Λέει και κάτι μουσια. Ο Κικίλια φέτος όμως έσπασε το, το ρεκόρ. Δεν βγήκε μόνο με μουσοι για να δείξει ότι δεν έχει χρόνο ούτε να ξηριστεί και είναι σόκλιστος μέσα εκεί στο σχετικό Υπουργείο. Αλλά είχε και το χέρι μπαταρισμένο δεμένο γιατί είχε πάθει και κάτι εκεί. Ήταν όλη η εικόνα ενός... Ε, ανθρώπου που δίνει μάχη, αν και χτυπημένο, και αυτό όπω και οι λίγοι, όπω είπε ο Κυριακό Μτζοτάκη, που χάσαν τα σπίτια του. Ευτυχώ ήταν λίγα αυτά τα σπίτια. Ο Βασίλη Κικίλιας λοιπόν, σήμερα το πρωί που εμφανίστηκε στο Μέγκα, μίλησε για την αξίρυνση. Και θέλω να πω ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, βλέπουμε τον Βασίλη Κικύλια ξυδισμένο και χωρί το. τον, το, το, το, το τον Άρθηκα που είχατε βάλει. Τι έγινε τελικά. Έχει ενδιαφέρον που ξεκινάτε από αυτό. Μέχρι και αυτό κατέστη στην, στην ένδια των πολιτικών επιχειρημάτων, ε, αν θέλετε, διάδικο μέσα στο καλοκαίρι. Αν κάποιο πολιτικό πρέπει να είναι εξηγισμένο ή όχι, εγώ από την 1η Μαου που άρχισε την περίοδος περίοδο, ξεσδιαβεβαιώ, είναι τέσσερι μήνε. Είμαστε όλοι μένα, μέσα στο wallroom τη πολιτική προστασία και όπου απαιτείται. Αποφάσισα να είμαι αξίε του. Και κάποια στιγμή έσπασα και το ακρόμιό μου και έπρεπε να κρεμάσω το χέρι μου. Εδώ λέει. τα μπλέκει λίγο, λογικό λέει ότι είμαστε τέσσερις μήνες κλεισμένοι μέσα στα δωμάτια εκεί της ε, πολιτικής προστασίας και αποφάσισε όχι δεν προλάβαινε, αποφάσισε επειδή ήταν κλεισμένο, επειδή ήταν καλοκαίρι να αλλάξει look, καλοκαίρι γενικώ αλλάζουν look οι άνθρωποι, φοράνε χαϊμαλιά κάνουν διάφορα τέτοια Ε, αυτός αποφάσισε να μείνει εξήριστος και σήμερα χθες βράδυ εξηρίστηκε και εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στο Μέγα έβγαλε και τους Νάρθικες. η υγιής όπως τον ξέρουμε επιτυχημένος πάντα Με εμφανίστηκε λοιπόν στο ΜΕΓΑ και έτσι νιώθουμε όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Στο 2.11.10.80, 80 είναι ο Αποστόλης, ξυρισμένος κι αυτός. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά να ανταμώσουμε, μην χάσουμε χρόνο στα καλώ ήρθατε και τα υπόλοιπα, στα θέματα της ημερήσιας διατάξεω τα οποία είναι πάρα πολλά. Ξεκινάει ένα ωραίο φθηνόπορο, ξεκίνησε και από χτες, χτες δεν είχαμε πρώτη, χτες ναι. Οπότε αναμένονται και σοβαρά γεγονότα μέσα και στο φθινόπορο με ΣΥΡΙΖΑ, με Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση που καταραίει σιγά σιγά, με πασόκ που προσπαθεί να ανέβει και με όλα τα υπόλοιπα, με που γίνανε, με που θα γίνουνε, η Σοφία Βούλτεψη μια μόνιμη πηγή, πινελιά ευτυχίας σε αυτό τον τόπο. Αυτές οι μέγα πυρκαγιές έχουν μια ε, τρομερά δική τους συμπεριφορά Ακριβώ επειδή ανατροφοδοτούνται από το πολύ ξηραμένο έδαφος Δημιουργούν γλώσσες, σβήνουν οι πυροσβέστες Το τέλος, την, το, την αρχή και μέχρι πάνε προ την ουρά επιστρέφει και ανάβει ξανά η αρχή. Έχουν παράλληλε φωτιέ, δηλαδή έχουν μία συμπεριφορά περίεργη. Άρα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για κλιματική αλλαγή η οποία επιβαρύνεται. Εχθέ ανακοινώθηκε ότι είχε λέει ρεκόρ χημεία ζέστη στην Ανταρκτική, mm -hmm. στο πιο ψυχρό μέρο του κόσμου. Είναι πυρκαγιέ από την Κίνα ω τον Καναδά. Από τον Καναδά περνάνε οι φωτιέ στα σύνορα και πάνε οι Πολιτείες. Για να πει ότι καλά τα πήγαμε Έμπλεξε μέσα Κίνα Ανδαλουσία θα ακούσουμε Το τολέδο σε λίγο θα ακολουθήσει Ο Καναδάς που περνάνε από τον Καναδά Πάνε στην Αμερική Και αυτές οι πυρκαγιές όπως ακούσατε Έχουν ουρά και στόμα Σβήνει την ουρά Έρχεται όμως το στόμα μετά και ξανανάβει την ουρά Και ξανακαίγεται ξανά μανά. Είναι η Σοφία Βούλτεμψη, η οποία σε αυτή την τοποθέτηση, τι μέρε που είχαμε τι πυρκαγιέ στα Βρυλήσια και στο Χαλάνδρη, επέμενε να χαρακτηρίζει αυτή την πυρκαγιά, μέγα πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε το ένα μεσημέρι και έσβησε το άλλο μεσημέρι, αφού είχε κάψει βέβαια τα και τα βόρεια προάστια. Επιμένει σε όλη τη συνέντευξη αυτή να χαρακτηρίζει την πυρκαγιά αυτή, μέγα πυρκαγιά. Και τώρα θέλουν να μου πούν κάποιοι. Όχι, Δεν όχι, όχι, έχει Όχι Αντρέα έχει παντού πόλης το, Γίνονται χιλιάδε εκενώσεις σε δάση του Αμαζόνιου Όχι μιλάμε δεν για τα, τα Βριλίζια και, και το, το πάτημα ε, Ναι και το Τολέδο έχει πόλη Παντού Όλες οι πόλεις, η Βαλένθια, η Ανδαλουσία Στην Πορτογαλία φτάσανε στις παρυθές πόλεων Γιατί, γιατί η πυρκαγιά αυτή είναι τέτοια Και το Τολέδο έχει πόλη. Να το και το Τολέδο, τι να κάνουν τα Βρελίσια, τι να πιάσουν μπροστά στο Τολέδο. Κάει και το Τολέδο, κάει και η Ανδαλουσία, κάει και ο Καναδά, κάει και η Κίνα. Και ερχόταν η ουρά και ξανά και για μετά τη Μούρη. Και η Μούρη ξανά με την ουρά, και τι να κάνουν γιατί όλα αυτά. Είμαστε στη Σοφία Βούλεψη. Είναι πέντε τα έχουμε ακούσει δύο. Όλα αυτά είναι μέγα πυρκαγιές Καταρχήν, έχουμε βγάλει πυρομετρολόγου εδώ και δύο μέρε που μα λένε ότι δεν πρόκειται για μέγα πυρκαγιά. Να. Είναι μια πυρκαγιά που διήρκεσε μόλι μια μισή μέρα. Δεν πρόκειται για μέγα πυρκαγιά. Δεύτερον, Εγώ δεν, δεν, μιλή... δεν άκουσα κάτι τέτοιο, τον με το ρολόι. Δεν ξέρω τον ναι, τον ναι. κύριο, κύριο ότι... Γιάνναρο, βλέπω και Σκάιρ. Ο, ο κύριο Γιάνναρο λοιπόν είπε συγκεκριμένα πράγματα. Σε είπε εδώ είπε ότι, ότι είπε ότι η κλιματική κρίση δεν βάζει τι φωτιέ, αλλά καθορίζει τη συμπεριφορά τη. Η ξηρασία, η ανοχρία, οι καύσινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μέγα πυρκαγιά. Ακούστε. το αφήστε με όμως να κάνω το ερώτημα. Δεν ξέρω αν είναι μέγα. Δεν μιλάει ότι... να σας κάνω όμως το της ερώτημα. Της δεν το... Μιλάει 20 λεπτά υβούλευση και την αναφέρει αυτή την πυρκαγιά από τον βαριά στα αυλήσια. Την αναφέρει μέγα πυρκαγιά Πού δεν είναι μέγα πυρκαγιά Δεν σημασία το λέει για να δείξει ότι να κάνει και αυτή η κυβέρνηση, 60 σπίτια λόγω τη μέγα πυρκαγιά. Ε, και την στριμώχνει ο δημοσιογράφος της λέει δεν μας έχουν πει αυτά η πύρο μετερολόγοι καινούργια ειδικότητα και αναφέρει η κυρία Βούλτεψη ότι εγώ δεν είπα για μέγα ενώ όχι πει, αλλά όλος ο κόσμος της λέει έτσι, ποιος κόσμο του το εδώ, ή ο κόσμος των βρυλισίων, δεν μας το διευκρίνησε Ενώ ήταν φωτιά που δεν σταμάταγε με τίποτα, τώρα αν κάποιο που είναι πολύ ειδικό τη λέει μέγα και εγώ τη λέω μικρομέγα, τώρα αν κάποιο που είναι πολύ ειδικό τη λέει μέγα και εγώ τη λέω μικρομέγα, αυτό δεν παίζει ρόλο. Η φωτιά την βλέπατε μόνοι σας Τελικά είναι μικρομέγα η φωτιά, όπως την είπε η ίδια, αλλά ο άλλο μπορεί να την έβλεπε ω μέγα, αλλά την είδαμε όλοι και έχουμε άποψη. Αφού τη στρίμωχνανε εκεί ότι δεν ήτανε μέγα πυρκαγιά όλο αυτό, τελικά έβγαλε πόρισμα ίδια. Τη συμπεριφορά της την είδαμε όλοι, ότι είναι συμπεριφορά ανομβρίας, έξι μήνες ανομβρία. Ο Πρωθυπουργός τη βλέπει. Κυρίως τα γλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Βλέπει ότι παρά το γεγονός ήταν τόσο μεγάλη, ονομάστε την όπω θέλετε, εγώ τη θεωρώ μέγα πάντως, Βάλιστα. με βάση τα δεδομένα. <Το <Το Ονομάστε την όπως θέλετε Εγώ τη θεωρώ Μέγγα Ονομάστε την όπως θέλετε Εγώ τη θεωρώ μέγα. Είδα και απόειδε Είδα ότι επέμεναν οι άλλοι να της λένε δεν είναι μέγα. Η ίδια τη θεωρεί μέγα. Άρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο να Νέα ο Είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη, θεωρεί την συγκεκριμένη πυρκαγιά μέγκα, δεν χρειαζόμαστε κανέναν επιστήμονα, αφού ήδη το έβγαλε έτσι, ξέρει. Δεν ξέρει η Βούλτευση από φωτιές, από πυρκαγιές. Το συμπέρασμα βγήκε, τελειώσαμε με την συγκεκριμένη συζήτηση, την έκλεισε και δηλαδή, για να μην τους πήγε τίποτα άλλο. Δεν, έχει νόημα, δεν έχουν νόηματα οι επιστημονικές με τους βουλευτές υπουργού της Νέας Δημοκρατίας έχουν βγάλει από πριν το συμπέρασμα και το λένε ανεξαρτήτως τι λέει πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία πολύ σημασία πώς λέμε τώρα αυτούς, πώς χαρακτηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση που κατάφεραν να φτάσει στη φωτιά στην Αττική και μέχρι τα Βρυλίσια Επειδή ακούω συνέχεια τη σύγκριση με τι πυρκαγιέ στην Καλιφόρνια, δεν έχει καμία σχέση. Τα δάση που έχει η πολιτεία τη Καλιφόρνιας τα δάση μόνο, είναι έξι φορέ η Ελλάδα σε έκταση. Ναι, Έτσι. Τα δάση που βλέπετε είναι δασικέ περιοχέ. Εδώ κάει και η Αττική, Μπράβο. κάει και αστικό τρόπο. Δεν μπορεί ένα δεν... κράτο να μην μπορεί να προστατεύσει κατοικημένε περιοχέ. Αυτό δεν γίνεται με τη τεχνολογία Και το έχει καταφέρει μόνο η κυβέρνηση, προφανώ είναι παντελώ ανίκανοι να διοικήσουν. Τεκμηριωμένη και αυτή η άποψη. Δεν είπε για μέγα πυρκαγιά, είπε αυτά που ακούσατε. Βέβαια, αναφέρεται στην κυβέρνηση Καραμαλή που πάλι όταν ήταν ο ίδιο στο Λάο, πάλι είχε μπει η φωτιά στην Αττική, όχι βέβαια στο Χαλάνδρι και στα Βρυλήσια και είχε χαρακτηρίσει τότε παντελώ ανίκανη την τότε κυβέρνηση που είχε φτάσει στην Αττική, Καπανδρίτη και τα υπόλοιπα. Τώρα που μπήκε στον στο ιστό, τον αστικό, στην αναπαύσεω μέσα στο Χαλάνδρη, πώ θα χαρακτηρίζει ο ίδιο τη συγκεκριμένη κυβέρνηση έτσι όπως την έχουμε χαρακτηρίσει όλοι και ξέρουμε και το συζητάμε. Ένα κορυφαίο θέμα εκτό από αυτό μες το καλοκαίρι ήταν αυτό που έθεσε ο Θάνος Πλεύρης. Με συγχωρείτε η χρησιμοποίηση πια του όρου μπάτσου. Έχει ξεφύγει. Πρέπει πλέον οι αστυνομικοί που κάνουν τη δουλειά του να προστατεύονται από κάθε κομπλεξικό, από κάθε τύπο του αναρχικού ή του οποιοδήποτε χώρου και από οποιονδήποτε άλλο θέλει Άξι, να βγάλει αυτό. τα όπια συμπλέγματα Μήπως είναι Έχει σε βάρω στον αστυνομικό. Μήπω είναι υπερβολικό. Δεν χρειάζεται να νομίζω. Νομικό... Όχι. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό του δημόσου, λειτουργού όπω προστατεύσαμε αλλά... του αστυνομικού όταν υβρίζονται και δέχονται επιθέσει στα νοσοκομεία. Όπω έτσι θα πρέπει να προστατεύεται το εργάζεται. Οπότε και δεν μπορεί να ακούει το κάθε Λεξικό απέναντί του να τον βρίζει και ο ίδιο να κάθεται και να λέει: Θα ακούω να με βρίζουν. Και να σα πω κάτι: Εγώ με το άνοιγμα τη Βουλή θα αναλάβω μια πρωτοβουλία και με βουλευτές βουλευτέ Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα, εάν το επιθυμούν, ώστε πλέον ο όρο μπάτσο απευθεία να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα, να μην χρειάζεται κανένα να κάνει καμία μηνυτήρια αναφορά. Αυτό είναι δημοκρατία. Δεν θα λέμε του μπάτσου μπάτσου. Απαγορεύεται από εδώ και πέρα. περιμένουν να ανοίξει η Βουλή ώστε να κινήσει τι διαδικασίε ο Θάνο Πλεύρη. ώστε όταν κάποιο λέει μπάτσο τον αστυνομικό να κινείται η αυτόφορη διαδικασία. Ωραία είναι όλα αυτά. Μπορεί να σα θυμίζουν άλλε εποχέ, ανέμελε, ξένιαστε. Αλλά είμαστε στο 2024, Σεπτέμβριο του 2024. Οπότε πρέπει ο, ο κύριο που ακολουθεί να συλληφθεί. το έλα το τι ωραία που αρπάζει, Στο σύνταγμα στο σύνταγμα τι ωραία που αρπάζει. Μπάτσου γεμάτο στα κλαδιά και δημηρίε στη σειρά. Βρέθα σε κάψω μια βραδιά και α έχει μπάτσου στα κλαδιά. Γιατί γιατί δεν τα λε, γιατί δεν τα Δεν θα το ξανακάνω. Ε, Γιατί δεν τα Γιατί ρε, γιατί Σε τι ρε, θα το ξανακάνω. Γιατί γιατί ρε, γιατί Το σύνθημα είναι το γνωστό Μπάτση γουρούνια δολοφόνη ουμαντή. Μίσο σβελιάτο Βέλα τσαω, βέλα τσαω, βέλα τσαω, τσαω, τσαω, τσαω, κουραβατήλα Μίσο σβελιάτο, ε γουρούνια δολοφόνη Και να φάτα ένα πεπόνι Θα μπορούσε κάποιος να το ταιριάξει Εδώ ο Υπουργός ο Αρμόδιος που φωνάζει το γνωστό σύνθημα Και ο Υγεία όμω όχι όλε τι μέρε τη εβδομάδα, γιατί αν θυμόσαστε, ακόμη και την Κυριακή ο Θεό ξεκουραζόταν. Άρα πρέπει να ξεκουράζεται και το εθνικό σύστημα υγεία. Και δεν λειτουργεί τόσο. Οπότε θα φροντίσετε, όταν είναι να πεθάνετε, να διαλέγετε τι εργάσιμε. Διαβάζω χθε καταγγελία αντιδημάρχου σε ένα χωριό στο Βόλο ότι πέθανε τουρίστρια γιατί δεν υπήρχε αγροτική γιατρό στο περιφερειακό ιατρείο. Πέραν, πρωτοσέλιδο. Τον ταχυδρόμο του Βόλου και μετά στο διαδίκτυο χαμός. Διαβάζοντας τα πραγματικά περιστατικά. Πρώτα απ' όλα σε περιφερεια... Το περιστατικό έγινε η ατυχή σας αυτή, η κυρία που έφυγε, έπαθα ανακοπή σε μια ταβέρνα Κυριακή. Σε περιφερειακό ιατρείο γιατρός σαββατοκύριακο έχει υπάρξει ποτέ στο ΕΣΥ. Δεν ξέρω πραγματικά. Από την ίδρυση του ΕΣΥ. Μάστε. Σε περιφερειακό ιατρείο το γιατρό. Πάτε και πεθαίνετε Κυριακέ και έχουμε θέματα πολύ σοβαρά γιατί δεν είναι κλειστά. Τις Κυριακές όλοι το ξέρουν είναι κλειστά. Πάτε να ψωνίσετε, ας πούμε, Κυριακή, πάτε σε δικηγορικό γραφείο Κυριακή. Ή όχι, το πάτε να ψωνίσει την Κυριακή δεν ισχύει γιατί ανοίγουν τις μισές Κυριακές Σε ένα δικηγορικό γραφείο θα πάτε ποτέ Κυριακή. Όχι, γιατί είναι κλειστό. Πώς πάτε και θέλετε να πεθάνετε τώρα την Κυριακή, αφού ξέρετε ότι αυτή τη χώρα Κυριακή δεν λειτουργεί. Έχετε τι άλλε 6 μέρε. Να κάνετε ό,τι θέλετε, να ζήσετε, να πεθάνετε Να διαλέξετε και να πάρετε Όχι τίποτα Κάνουμε και ζημιά στη χώρα με αυτούς τους θανάτους Εάν Στην κοινή γνώμη εικόνα Πέθανε μία τουρίστια γιατί δεν υπήρχε γιατρός Αυτό πρώτο είναι ψέμα Δεν έπέθαινε γι' αυτό Αυτό βλάπτει το εσύ, αυτό βλάπτει και την Ελλάδα Διότι αν ακούσει ο άλλος Α, οι τουρίστες στην Ελλάδα, δεν είναι Δεν θα στην Ελλάδα oh, Ελλάδα. Διότι, άμα ακούσει ο άλλο να πεθαίνουν οι στην Ελλάδα, δεν είναι για τότε, θα ξαναμούν στην Ελλάδα. Είναι όλα λάθο. Τα λάθη πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει ο κόσμο να φροντίζει ποια μέρα θα πεθάνει. Έχει τόσε μέρε να το κάνει. Πάει λύσαξε αυτή η κυρία, να πεθάνει Κυριακή για να κάνει ζημιά στην Ελλάδα και στη χώρα και κυρίω στον τουρισμό. Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πεθάνει ακόμα. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο άχρηστο κόμμα που εδώ και ένα χρόνο δεν καταφέρνει ούτε να διαλυθεί. Όπω πρέπει δηλαδή και όπω αναμένεται και όπω παρακολουθούμε. Είναι τόσο άμπαλοι που ούτε αυτό το τόσο απλό να το κλείσουν. Το μαγαζί δεν έχει κανένα πολύ νόημα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν το καταφέρνουν ούτε αυτό. Και αντί γι' αυτό μα λένε ότι δουλεύουν και σαν ρολόι. Όλα αυτά έχουν ελυθεί, το συνέδριο μίλησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο συμπαγή από ποτέ. Λειτουργεί πλέον δεν θα έλεγα ακόμα ω ρολόι, αλλά πολύ κοντά. Τι είναι αρολόγιο. You're all I need. I'll do anything for Liturgi pleon. Ως ρολόι, αλλά πολύ κοντά. Αυτό να είναι ρολόι. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι Χεστάλα Βικτόρια Σέμπρο. Να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς Χεστάλα Βικτόρια Κυρίως τα γλαγκανάρια και τα μαντζαφλάρια. Αυτά. Τα κλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια είναι από έναν ε, συμπολίτη μα ο οποίος είχε δώσει κάτι οδηγίε για τον καύσωνα και περιέγραφε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, πιο καύσωνα. Ξεκίνησε με 35 βαθμούς τέλος Μαΐου και μέχρι πριν μια βδομάδα είχε 35 βαθμούς με κάτι αναλαμπές, 38-40. Ήταν ένα δίμηνο καύσωνα στην Αφρική, στη Σαχάρα. Εδώ στην Ελλάδα ο Κασελάκης ο νιόπαντρο. Ξανά νιώπαντρο, γιατί είχε παντρευτεί έτσι κι αλλιώ, αλλά έκανε πάλι ένα γάμο εδώ στην Ελλάδα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει αυτά τα. τι μικρέ αναταράξει που περνάει. Ο ίδιο βέβαια Κασελάκης είχε προειδοποιήσει. Απευθύνομαι σε εσά, του 150.000 πολίτε που περιμένατε υπομονετικά στι ουρέ για ώρε επειδή είναι ερχόμενε Κυριακέ. Κυρίω τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Στο όνομα αυτών των ανθρώπων, των αγωνιστών τη καθημερινότητα και όχι των κομματικών γραφείων. Σε λέω ξεκάθαρα, θα μίσω, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας θυματήσει κανείς. Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας θυματήσει κανείς. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Τον ήπιαμε έτσι. Αυτή η δήλωση του Τσίπρα, ότι είμαστε όλοι οι ρόδες που γυρίζουν στον αέρα, νομίζω είναι η πιο αντιπροσωπευτική η δήλωση, η πιο σωστή Δήλωση που έχει κάνει ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας, ο ηγέτης της ε, Αριστεράς, αντί α το πούμε έτσι επειδή το έχουμε συνηθίσει. Πριν τρία χρόνια, τέτοια μέρα, 2 Σεπτέμβρη, η Ελλάδα θρυνούσε ένα από τα ατίθασα και ζωηρά τέκνα της. Αποχαιρετούσε τότε τον Μίκη Θοδωράκη. Τον αποχαιρετούσε με τις μουσικές και τα τραγούδια του και τα δυναμικά του, τα επαναστατικά όπως λέμε, αλλά και τα ερωτικά, τα λυρικά του. Ένα λαό ολόκληρο και όχι μόνο, αποχαιρετούσε αυτόν που έμαθε το λαό να τραγουδά στι ταβέρνε στίχους υψηλή ποιήση. Αυτόν που έκανε τον εργάτη να σίγουρα στα ετόμορφα βουνά και στι αμυγδαλιέ που θα ανθίσουν. Αυτόν που έντισε με μουσικέ και μελωδίες και ρυθμό τι πορείε, τι διεκδικήσεις, τι ψωμένε γροθιές. Αυτόν που έκανε τραγούδι το δίκαιο, την ελευθερία, τα όνειρα για αξιοπρέπεια και το πείσμα για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτόν που μας έκανε πιο αποφασισμένους και μας κάνει πιο αποφασισμένους και πιο στεριωμένους. Πριν τρία χρόνια, αυτός ο λαός αποχαιρέτησε τον κορυφαίο συνθέτη που πέρασε από τη χώρα, τον άνθρωπο που με όλες τις παλαινοδίες και τα πεισογυρίσματά του, τα λάθη και τις θελώδες αποφάσεις του, μας ανέβασε όχι λίγο ψηλότερα, αλλά μας εκτόξευσε πολύ ψηλότερα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, Εδώ η εκτέλεση αυτή είναι live, το καταλαβαίνετε. Είναι ο ίδιο ο Μίξο Σωδράκη, σαν να τον βλέπουμε όλοι. Ε, ο ίδιο ο Μίξο Σωδράκη, πέρα από όλα τα άλλα αυτά που παγώ και εκατοντάδε άλλα που μπορεί κάποιο να βάλει, να προσθέσει και να μιλάει ημέρε, όχι μόνο ώρε, ήταν και άσκηση όμων. Γιατί εδώ, αν κάνετε την εικόνα, ειδικά σε αυτό το τραγούδι και με το ρυθμό μου και την εκτέλεση που το ακούμε, ήταν αυτοί οι όμοι που πήγαιναν πάνω κάτω και τα χέρια, αυτά τα χέρια που ανοίγανε και χωρούσαν μέσα τα πάντα. Ε, όλους μας Και μας δείχναν και δρόμου Σε αυτά τα χέρια γιατί συνήθω προ τα πάνω ε, Κατήφθηναν το βλέμμα μας Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια Η πρώτη αυτή στη σεζόν 24-25 στα παραπολιτικά 901 2 10 80 80 Ξανά το τηλέφωνο Radio-Paπακη-παραπολιτικά.gr Βλέπω κάτι μηνύματα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα Διαβάσουμε. Ευχαριστούμε πάντω για τα καλωσορίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Δημήτρη Κύρκο, πρώτη εκπομπή, όπω και την προηγούμενη σεζόν, ρυθμίζει εδώ του ήχου. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. Και εδώ είμαστε σε λίγο. μελωδία, αλλά πολύ ωραία η εκτέλεση εδώ, ε, βλέπω ζωντάνια και στα μηνύματα εδώ, ευχαριστούμε για όλα αυτά που λέτε, αν και τι να ευχαριστήσει που ανταμόσαμε, δεν είναι θέμα ευχαριστούμε για τις ευχαίες και καλή σεζόν και όλα τα υπόλοιπα θα πάμε να ακούσουμε λαό, είναι σε δύο μέρη χωρισμένος, είναι ένας λαός, είναι ενιαίο όλο αυτό και είναι και λίγο μεγαλούτσικα, είναι μια συνομιλία που έγινε πριν φύγουμε για διακοπές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 Μηχανισμό διακύμαση. Δεν έχει μηχανισμό δηλαδή. μέσα, δεν χωρί το μηχανισμό. Αυτό και είμαι σε μοναδική γραμμή. Γιατί... Εμεί είχαμε ένα λέει το αντικείρο και χάλασε. Τώρα, αυτά με το μηχανισμό πώ βγαίνουν τα καινούρια και του χωρί. Λοιπόν, κοιτάξτε, ω τώρα τα κίτρινα. Εγώ το πράσινο να σα πω την αλήθεια μου. Κοσέ ακριβώ είχατε. Αφήστε <laughs> τα σα λέω έχουμε ελισάξει, γονατίσαμε κάτω. Τώρα το πράσινα πήρε αναλόγω την εταιρεία φυσικά. Είχα να αυξη από 1 μέχρι 7% αύξηση τα πράσινα τη μολόγια. Απαπάπα δεν τρέπο τι <laughs> <δηλαδή, σηχαμένη, laughs> τα λαμό. Yeah. Εσεί πιτένε. Βλέπτε μου πατέ Είμαστε 20 από τα ξέρω Όχι με είναι εκεί Δεν το κυκό μου αρέσει Ως ξεκίνησε πρώτη φορά Νομίζω έχει και τολμαδάκιο Τέλος πάντων Έχει και Yeah. Για φυσικό αέριο πήρε πρώτη φορά και ήταν δημόσια. Ε, δε πάω σε Θεσσαλονίκη. Και μετά ψήφισα κάπου και στο ρεύμα. Χρήσιμε πληροφορίε όλε αυτέ για το σπίτι μου, ναι. ναι. Και τώρα ε... είμαστε στο κίτρινο. Ενώ κάνω conclusion. Λοιπόν, τώρα στο κίτρινο, για να καταλάβετε, γιατί ο μηχανισμό διακύμαση αυτό προκαλεί. Δεν, σε... δεν καταλαβαίνω τι. Mm. Να σα εξηγήσω λοιπόν. Το κίτρινο κανονικά ορίζεται από βασική τιμή προμήθεια, που δεν είναι τελική τιμή. Πριν το βάζω τραμ. Τι μηχανισμό διακύμαση. Πάμε. Λοιπόν, τώρα πόσο? Εμείς... Τι λέμε. Εμεί. Τι λέτε. αυτό το λέμε ότι το μα πάροχο μου Start Night που έχει και νυχτερινό και ημερίση, αλλά και να μην έχει πάλι σφέρι, Έτσι είναι. Δεν βάζουμε μηχανισμό διακύμα. Δεν μου το λέτε Είστε, πόσο δείτε. είναι όμω. Το κρατάτε αγωνία σαν την επόμενη σεζόν. Ε, όχι, Έχω να περιμένω Είστε το μαέστρο πέρα τον να μου πείτε και τιμή.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 Υπερνείται η εταιρεία, το φοβάμαι. Είμαι να δική. Λοιπόν, σα δίνουμε ένα δωρεάν ταξίδι, δωρεάν διαμονή. Στη Μάλτα. Είχα κερδίσει όπου το χοντσέ πάλι αυτό κάνει ακόμα. Πού άλλο έχει. Όχι. Στην Ανδώρα. Στην Ελλάδα στην Ελλάδα είναι. Σε τετράσαι τα ξενοδοχεία σε 15 προϊόνου. Oh. Είναι το... η μόνη περίπτωση το... να πάμε σε νησί φέτο. Αν κερδίσω αυτό, τι είναι ή αν έρθω πρόσφυγα σε <σχερδίδι> πάλι χώρα και με ξεβράσει. Αλλιώ δεν πρόκειται. Λοιπόν, Σαντορίν και είμαι ο πάρω πατζουμποράσα. Να σα πάμε και έχετε περιθώριο μέχρι το τέλο του 2025 του επόμενου έτου για να το χρησιμοποιήσετε. Εντάζομαι, απαγορεύεται να πάω Ιούλιο και Αύγουστο, ε? Σωστά. Αλλά. Ευκαιριάρα μέρες... μου φαίνεται. Νομίζω Μίκονο είναι καλή Δεκέμβρη. Δεν πιάνει και χιόνι εκεί. Άντεκανα απαγορευτικό, θα αλλά θα... κλάει. Στην Μύκονο ξέμεινε. Σαντορίνη, εγώ έχω πάει 23 Φεβρουαρίου και πέρασα. Νάτο. Στείλτε δε μου δε το άλλο. Είχαμε πάνω στου βράχου και πήγαν μικρά, μικρά, μικρά αγριολούδουδα χρωματιστά. Από αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Νάτο. Σαντορίνη Φλεβάρι. Νέο κανένα. tip, Θα το βάλω στο TripAdvisor Σαντορίνη <σουσίλει> Φλεβάρι. Ναι, να δω και τα <σουσίλει> αγριολούδουδα. <σουσίλει> τα διώξε με και μη λυπάσαι τα χρωματιστά. Διώξε με και μη λυπάσαι. Τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει. Τα αγριολούδουδα τα χρωματιστά. Ένα και σε όλου του Κάτω και έχει... το... κοινωνία. Yeah. Μπράβο. Όλα δεν μπορεί να Έχει τη... την yeah. εκεί να κάνει να χαρίσει yeah. περπάτημα. Yeah. Όχι, τόσο yeah. που φωτογραφία και αγοράζουν χρυσά Έμα, Το καταλαβαίνω. Έχει συνέχεια στο δεύτερο μέρο. Ε, είναι ωραία η Σαντορίνη όμω, δεν το έχει δει κανεί. Πάμε όλοι σαν τα ομοσχάρια. Πάμε όλη την ίδια εποχή και δεν φαίνεται πια και το ηλιοβασίλειο μα στην Εία. Μαζαίνεται τόσο κόσμο που δεν σακώνονται για να το δουνε παλιά. Κάτι είχαμε καταφέρει εκεί όταν ήμασταν λιγότεροι και το έχουμε αποτυπώσει. Τώρα ούτε αυτό, αλλά 23 Φλεβάρι, 24 που βγήκε η κυρία, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η Σαντορίνη. Μα περιμένει από τι εταιρείε, τι μεγάλε που νοιάζονται για το καλό μα. Όλο αυτό τι αποδεικνύει ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχω ανεβάσει και κοστίδι εδώ από τα επίσημα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα. Ωραία. Έχω βάλει και τον πίνακα ξεχωριστά. Κάτω από την Ελλάδα κάτω από την Ελλάδα, είναι οι εξή χώρε. Σλοβενία, Εστονία, Τσεχία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Λετωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Κάτω από την Ελλάδα είναι αυτέ. Όχι η Ελλάδα δεν είναι τελευταία χώρα. Αλλά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15 χώρε είναι κάτω από την Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες σήμερα περνάνε καλύτερα από το 19. Κυρίω τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Αυτή η πραγματικότητα και όλοι οι επίσημοι δείκτες που έχει Eurostat και Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι την πενταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε και με μεγαλύτερο ρυθμό από τις συγκριτικά σε άλλε χώρε. Γι' αυτό είχαμε και μεγαλύτερη ανάπτυξη από του άλλου. Αν πατήσετε την Εργάνη που έχει ακριβώς τι παίρνει ο κάθε Έλληνα που είναι δηλωμένο στον Εύκα, βγαίνει ακριβώ ο μέσο μισθό και έχει φτάσει κοντά στα 1200 αυρώ. Θα το δούμε από τα 1600 κάτι ο μέσο μισθό. Και όχι η Ελλάδα, δεν έχει μικρότερο εισόδημα τη Βουλγαρία. Επειδή κάποιοι κακοπροαίρετοι είχαν γράψει μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω Ιούλιο ήταν, ότι η Ελλάδα ο μισθό ο κατώτερο και ο μέσο μισθό, και κάνανε κάτι συγκρίση και μα βγάζαν κάτω από τη Βουλγαρία, ότι στη Βουλγαρία είναι ανώτερο ο μισθό. Βγήκε εδώ ο άνθρωπο, τελείω αντικειμενικά, μέτρησε τι χώρε, μετρούσε live από το 1 στο 16, ανέφερε και τι χώρε για να αποδείξει ότι επί Κυριακού Μητσοτάκι τα κλαγκανάρια και τα ματσαφλάρια είναι πάνω από τη Βουλγαρία τα αντίστοιχα. Οπότε με επιχειρήματα και με πίνακε, όχι αστεία. Βέβαια δεν χρειάζονται πίνακε. Ζούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο και καταλαβαίνουμε. Άλλωστε από εδώ και πέρα η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και μείωση στα αδειώδη. Οπότε οι διελεύσει προ τα βρυλήσια, τα χαροκαμπένα και το χαλάνδρι θα γίνονται με λιγότερα χρήματα. Εφάριστα για του φίλου οδηγού που περνάνε συχνά από την Αντική Οδό. Έτσι λοιπόν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό ότι από 6 Οκτωβρίου από 2.80. Κάθε διέλευση θα είναι 2,50. Ο, εντάξει, Και αυτοί που περνάνε καθημερινά ναι. από τα διόδια, από τα τατική οδό με τα διόδια, είναι κάτι, είναι μια ανάσα. Θα εντάξει, 30 λεπτά, 30 λεπτά. Αυστητικά 30 ναι. από εκεί κόφησε, 40 από εκεί είναι 2-3 ευρώ γιατί την ημέρα. Υπάρχουν ευρώ. άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τέτοιε διέλευση τη ημέρα. Κάποιοι επαγγελματίε ή κάποιοι. Κάσαι, ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Από πού το κόψε πώ τα κάνει 3 ευρώ την ημέρα. Κάτι να Είπαμε, περνά δύο δελέξει στην Γιατί... αντική οδό, 60 λεπτά κατακλύτωση. Πάει αυτό. Ε, τα υπόλοιπα κραμένουν όλα. Ωραία. Δεν πάρει τέσσερι τυρόπιτε, θα πάρει τρει. Τώρα δεν θα πάρω καμία, εγώ. σου λέω Δεν πάρω κανένα. Υπάρχουν λύσει εδώ, Γιώργο Τσελίκας Θα υπολογίζει. Από τα 30 λεπτά που κόβεται αναδιέλευση το ποσό το συγκεκριμένο, ε, το βγάλει 4 ευρώ. Ο Κούτρα του λέει πώ προκύπτει όλο αυτό. Και αντί να πει πώ προκύπτει, είπε ότι δεν θα αγοράζετε τέσσερι από εδώ και πέρα. Υπάρχουν και τα toast που μια οικογένεια χορταίνει με τέσσερα είχαν πει Δύο Tost στο ίδιο κανάλι Θα αγοράζεται λιγότερες τηρόπιτες Παρόλα αυτά να μείνουμε στην ουσία Ότι περνάμε καλύτερα Το αποδεικνύουν και οι πίνακες του Άδων Γεωργιάδη Και κυρίως ε, ε, πέφτουν, οι τιμές, πέφτουν οι τιμές Και τα, τα διόδια είναι ένα πρώτο δείγμα Υπάρχουν όμως και τρόποι Ακόμη και χωρίς να μειωθούν τα διόδια Το 30 λεπτάκια για 5 χρόνια είναι αυτό. Νομίζω μετά θα γίνουν 3-3,5 θα ανέβει λίγο το ποσό, αλλά δεν έχει σημασία σε 5 χρόνια ποιο ζει, ποιο πεθαίνει. Εκτό από αυτού του τρόπου, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένα συμπολίτη μα. Θα ακούσουμε τώρα έναν συμπολίτη μα από την Καλαμάτα με τι οδηγίε που μα δίνει και του υπολογισμού που και αυτό ο Ποσοάδωνη κάνει. Ο κόσμο μπορεί να χαλάσει μια οικογένεια την ημέρα. Ε, 3, 6, 9, 12 ευρώ για να πιει καφέδες, εντάξει, βάλει τώρα 12 καφέδες επί 30 μέρε 3, 12, 36, 360 ευρώ μόνο και μόνο για τους καφέδες άρα έχουν πάρει δύο 9 και λάδι, εντάξει, ας κόψουν τους καφέδες, τους μισούς και ας πληρώσουν το λάδι στην ακρότη Δεν υπάρχουν λύσει. Να τε. Η από την Καλαμάτα είναι ο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίο έκανε μια αντιστοίχηση καφέδων και λαδιού και μα πρότεινε πώ μπορούμε να πάρουμε δύο τελικέ λάδι Που ο τελικέ έχει πάει στα 180 ευρώ. Πρακτικά θέματα και γενικώ το βλέπουμε μισογεμάτο το τελικέ, και όχι μισοάδιο. Φτάσαμε στο τέλο γιατί ακολουθεί το δεύτερο μέρο του λαού, που ο Αποστόλη μίλησε με τη συγκεκριμένη κυρία. Διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ αυτό που δίνω το σημαντικό στο σημαντικό σημερινό μετρολόγιο είναι ότι δεν υπάρχει, είμαστε μοναδικοί που τώρα βγάλαμε χωρί μηχανισμό διακοίμαση. Ορίζεται η τιμή. Αυτό το μηχανισμό Έχει πολύ το, το, το, το πουλάτε. Λοιπόν, το πουλά γιατί. Γιατί αυτό είναι που αυξάνει τι τιμέ από τόπου. Ανώ, μην κόψουμε. Αυτά τα μαθαίνω κι εγώ τα μυστικά, δεν το ήξερα. Σαν το, το ηλεκτρονικό τιμή. τσιγάρο που όλοι πήραμε τα υγρά και γεμίσαμε καρκίνο. Τώρα, τσακ, Πέσω το τσιγαράκι το κοντό, έκανε δουλειά σου. Έτσι να αυτά, τα μαθαίνει σιγά σιγά. Ό, το θέμα είναι το κόψει τελείω. Τέλο πάντων. Συμ, σταθερή τιμή. Το κόψαμε τώρα έχουμε αρχίσει τι πίπε. Λοιπόν, πί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 Λοιπόν, ορίζεται από χοντρική τιμή για το ημερήσιο συν 0,03, δηλαδή συν 3 λεπτά. Τη δέσμευση, πείτε μου, για πόσο χρόνο. καιρό. Για ένα χρόνο. Μόνο. Δεν έχετε δέσμευση. Άμα φύγω, μόνο. έχω ρήτρα που φεύγω, που αποχώρησε. Δεν έχετε ρήτρα αποχώρηση, καμία. Ναι. Και απλά εμεί όμω δεσμευόμαστε ότι η τιμή για ένα χρόνο θα ορίζεται μόνο, χωρί μηχανισμό διακύμαση, με χοντρική τιμή, συν σταθερό περιθώριο κέρδου. Κοιτάξτε, τα καταλαβαίνω αυτά. Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω και με τη γυναίκα μου και να το συζητήσω και με το φαν Ένα Ισραηλινό αυτό το σπίτι από αυτή την οικογένεια που σα είπα. Οπότε πρέπει να συζητήσω γιατί ακόμα έχουν την παρακράτηση ακόμα. Δεν έχουμε κάνει άρση τη παρακράτηση, είναι υποθηκευμένο. Οπότε να δω άμα μπορούμε να το κάνουμε, να το συζητήσουμε και να ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να ολοκληρώσω και. μιλήσαμε με διάφορα. <laughs> εγώ το κάνω και μόνο μου, αλλά αν θέλετε παρέα, ναι, πείτε μου. <laughs> λοιπόν, μπορεί να ολοκληρώσετε, ναι, δεν Πάντα, μέσα στο δώρο δίνουμε και μια κάρτα 650 ευρώ. Να το. το Σωστό, λοιπόν. με Υπουργό Υγεία στον Άδων Γεωργιάδη, λογικό. Με, Ενώ απαραίτητο, δεν <κυρίζει> να κάνω τώρα. Δεν από δεν Σα ενημερώνω ότι έχουμε ήδη την πιο ιδιωτική υγεία σε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι για απογευματινά χειρουργία, έκπτωση ή είναι για όλοι που θέλω. <κυρίζει> υπάρχει βραδινά χειρουργία, βραδινό, βραδινή έκπτωση. Για το βραδινό θα είναι δύο λεπτά σταθερή κιλοβάτα. Να το, επειδή <κυρίζει> και βραδινό ρεύμα. Μπράβο. <κυρίζει> Όλα κλειδωμένα. <κυρίζει> Αυτή η για πού είναι. ν είναι <κυρίζει> Είναι ιδιωτικά. Μην πάω και μπλέξω τώρα. Περιμένω τον Ευαγγελισμό στην πλέβα. Με τίποτα. Πήγα μια φορά με τη μητέρα μου, δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ. Έμα είναι δυνατόν τώρα. Ιδιωτική υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, λοιπόν και ακούω ουσιαστικά ο μέσο δηλαδή για να καταλάβετε, τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 9 λεπτά. Έτσι τώρα 10. Επίση, τα πω εντάχει. Πάρο... Εντάχει ήταν αυτό που ζούσα με τόση ώρα. Τάχει, λοιπόν, το... δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Με μπερδέψατε με τόσε πληροφορίε. Πού να τα καταλάβω. Με παίρνουν 500 τηλέφωνα. Με έχουν πάρει τρει εταιρείε ρεύματο, δύο κινητή και μία φυσικού αε Γρήγορη. Λοιπόν, αλλά απλά με... Δεν σα προλαβαίνω δεν ξέρω στενογραφία Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ Με πιέζετε προλαβαίνω... Εγώ τόση πίεση από τη ζωή και εγώ και εσάς Και γελάτε. Μεγανισμό διακύμανση. Είσαι γνωστό για το χιούμορ σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που σα έχω ακούσει. Α, με έχετε ακούσει? Ε, φυσικά τι. Πού έχετε ακούσει? Ε, πολλά, σε τέτοια πολλά. Α, εν Α, ο κύριο σα έστειλε που μου με έστειλε, ναι. Το κύριο Καλαμούκη με έστειλε. Πού το βρήκατε τον κύριο Πιο οικονομικό τιμολόγιο γιατί και αυτό είναι χωρί μηχανισμό διασηγή μαζί. Ποιο θα το μοντάριο όλο αυτό, μου λέτε. Αυτό όμω ορίζεται ακόμα πιο φθηνό. Χονδρική τιμή συν δύο λεπτά, 0,2 λεπτά. Δεν χωράει στην εκπομπή όλο αυτό. Κέντρες. Είναι με ένα ευρωπάγιο. Έτσι. Εκεί Εντά... το πείμα. Να μην σα πω. Ε, να πείτε, αλλήλω μόνο, δεν λέτε τόση ώρα. Η τιμή Απριλίου ήταν στα 10,3 λεπτά ναι. και από τότε που ξεκίνησε. Ακόμα και... του Απριλίου είμαστε τι παλιέ τιμέ του Ιουνίου. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, θέλω. Τα κίτρινα, τα πράσινα βγαίνουν του Ιουνίου, δεν τα ξέρετε καλά τότε. δεν έχει βγαίνει συν Τη χοντρική τιμή βγαίνει στο τέλος του μήνα. Όπω είναι τα λουλουδάκια, τα γριολύουλουδα τη Σαντορίνου που α, α, το Φλεβάρι, έτσι ε. τα πράσινα βγαίνουν τον Ιούνιο. Κατάλαβα. Το κλιματιστήριο, το υπέροχο ενέργεια, πανάθεμά με Τέλο πάντων, Ευχαριστούμε ε, το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό, να είναι ε, καλά. Ε, Το ξέρω ότι τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε. Να μου... κάνω μια ερώτηση. Τι ψηφίζετε. Εγώ ήμουν τόσα χρόνια, δεν τίποτα κανένα από Και τώρα. τίποτα. Θα πράσινο κίνημα. το πράσινο Πολλά, ξέχασα το όνομα τώρα. Οικολόγη πράσινο. Ή μπορεί να ψηφίσω και αυτή την ειδοπελίσσα, τη μικρή κόρη, ξέχασα το όνομά τη. Λατινοπούλου. Έτσι, uh, ναι, αυτή είναι έτσι. Πάντω όχι όλου του άλλου. Τη Λατινοπούλου, <σχυρή> μπράβο, είστε στο σωστό δρόμο. Μπράβο. μπράβο. Τώρος, Ελπίζω να τα έχετε όλα, όλα στην μένα, Μα χάλεσε πόδια, τέρια, γιατί αυτή έχει θέματα. Αφήνουν τρίγε στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίγε στη μασχάλη, τρίγε στο μπακι, ραγάδε, πανάδε, κυταρίτιδα και, και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω του. Λοιπόν, εγώ δεν έχω θέμα, δεν. Τι ηλικία είστε, αν την επιτρέπετε. Εγώ είμαι Να είμαι φυσική, δεν βάφουμε, δεν κάνω. Αλλά εντάξει. Α, χύπησα, κατάλαβα. Πάει Αγλή. η ζύπα στη μασχάλη. Κατάλαβα. Όχι, η μασχάλη είναι οκ. Okay. Ιερή. Λοιπόν, Τι ηλικία τόσο... αν επιτρέπετε. Ε, δεν θα φανάσουμε δυνατά εμεί τη δουλειά εδώ. Όχι δυνατά, <σχει> δεκαετία πείτε μου. 30, 40 λίγο παραπάνω. Αλλά Α. φανταστείτε ότι πριν σπάσω από τον άγουστο το χέρι μου έκανα ρίχιση τέτοια. Είμαι δυναμική χορού, πράγματα mm. βαριζάνια. Είμαι power, δεν μοιάζω. Να είστε καλά. <σχει> λοιπόν, δώστε μου <σχει> το χώρο που σα είπα και τα ξαναλέμε. Μέσο όρο λοιπόν, τετράμινο, ρε. να κλείσω, δεν μπορώ. Κατανοώ, κατανοώ. Κουράστηκα. Μπορεί... αδώστο μου λίγο χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Να σας ξανακαλέσω κύριε Παρβεγιά. Από Δευτέρα, ναι. Ε, εντάξει. Ευχαριστώ. Κα... Γεια σας. Παρακαλώ, γεια σας.